Λοιπόν, χτε σα έδωσα ένα πρόβλημα μαθηματικών. Θα σα προτείνω σήμερα άλλη μια πρόκληση για να τη σκέφτεστε. Φανταστείτε το εξή. Κάποιο έχει ένα παράθυρο στο σπίτι του. Its dimensions were 12 centimeters by 12 centimeters. 12 επί 12 εκατοστά. How many of you can picture the window in your mind; πώς ειβάζετε αυτό το παράθυρο στο μυαλό σας; A window in his home; Εντάξει, ένα παράθυρο στο σπίτι. 12 centimeters by 12 centimeters. 12 επί 12. εκατοστά. He wanted to enlarge his window; Ήθελε λοιπόν να το διευρύνει αυτό το παράθυρο. So he took a saw. Παίρνει λοιπόν ένα πριόνι και στη μέση του πάνω μέρους του παραθύρου κόβει 6 εκατοστά προς τα αριστερά 12 εκατοστά προς τα κάτω 12 προς την άλλη πλευρά 12 προς τα πάνω έξι εκατοστά προς τα αριστερά Και σταματάει τελειώνει ακριβώς εκεί που ξεκίνησε. Το φαντάζεστε αυτό; But when he did so, κάνοντας αυτό όμως, he the size of his Διπλασίασε το μέγεθος του παραθύρου του. This is a αυτό είναι πρόκληση για το μυαλό γιατί οι περισσότεροι θα σκεφτούν ότι αν το παράθυρο είναι 12 επί 12 πόντου και αρχίζει στη μέση του πάνω μέρου και πάει 6 αριστερά 12 κάτω, 12 δεξιά, 12 πάνω, 6 αριστερά, δεν έκανε τίποτα άλλο από το να κόψει δώδεκα πόντου προς κάθε κατεύθυνση. Σωστά. Όχι όμως, διπλασίασε το παράθυρό του. Να σα πω πώς το έκανε. Οι περισσότεροι άνθρωποι θα ότι το παράθυρο έκανε αυτό. Οι περισσότεροι άνθρωποι φαντάζονται το, τε, το παράθυρο τετράγωνο. Επειδή λέμε ότι είναι 12 επί 12 εκατοστά. Και ξεκινώντα σε αυτό το σημείο εδώ στη μέση του πάνω μέρου, 6, 12, 12 προ τα κάτω, 12 δεξιά, 12, 12, 12 πάνω, έλεγν έξι αριστερά, οι περισσότεροι θα σα πουν αδιανόητο. Όχι ότι το πρόβλημα είναι κάτι το αδιανόητο Είναι επειδή ξεκινάτε με τη λάθος εικόνα στο μυαλό σας Είναι αδιανόητο, αδύνατο να είστε επιτυχημένοι σε αυτήν εδώ την επιχείρηση Αν ξεκινάτε την επιχείρηση σκεφτόμενοι δεν μπορώ να το κάνω Δεν μπορείτε να χτίσετε την επιχείρηση αν λέτε Είμαι υπερβολικά πολύ άσχολος, not δεν θα λειτουργήσει, I am not good at this. δεν είμαι καλός σε αυτό, είστε καταδικασμένοι να αποτύχετε αν ξεκινάτε έτσι. Πρέπει να έχετε άλλη εικόνα. Here is where most στην άσκηση που σα έδωσα, να πού κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι το λάθο, σα είπα ότι οι διαστάσει του παραθύρου είναι 12x12. Εσεί βάλατε με το μυαλό σα την ιδέα ότι το παράθυρο θα φαίνεται έτσι. Στην πραγματικότητα, το παράθυρο ήταν αλλιώ. Ηταν σαρόμβο 12x12. By 12 επί 12. Και αν αρχίσετε στο άνω μέρο τη μέση, δηλαδή στην κορυφή του ρόμβου, και κόψτε 6 πόντου αριστερά, 12 κάτω, 12 δεξιά, 12 πάνω, και άλλου 6 προ τα πίσω, προ τα αριστερά, έχετε πρακτικά διπλασιάσει το μέγεθο του παραθύρου σα. Τι εικόνα έχετε λοιπόν στο μυαλό σας καθώς βλέπετε αυτή την επιχείρηση και τι σκέφτεστε Σας είπα χθες το βράδυ, εγώ είχα λάθος άποψη στο, μου, στο μυαλό μου για την επιχείρηση Ήμουν είχα υπερβολική αυτοπεποίθηση Θεωρούσα ότι θα ήταν Πάρα πολύ εύκολο αυτό. Δεν χρειαζόμουν αυτά τα CD για να με παρακινήσουν. Είχα παρακίνηση και από μόνος μου. Δεν χρειαζόμουν να διαβάζω βιβλία γιατί έτσι κι αλλιώς δεν μ' άρεσε να διαβάζω βιβλία. Και δεν είχα χρόνο να πάω σε συναντήσεις γιατί είμαι πολύ άσχολος άνθρωπος. Ενώ τα λέω αυτά, εινσουλώ όλοι άλλοι. Καθιβρίζω οποιονδήποτε άλλον βεβαίως. You are all to CDs, όλοι ακούτε CD, I don't need them. αλλά εγώ δεν τις χρειάζομαι. Εσείς να πάτε στα συνέδρια, εγώ δεν τα χρειάζομαι. Oh, you're not busy? Δεν είστε πολύ άσχολοι. Sure ε, βέβαια είστε. Like εγώ δεν διαβάζω βιβλία γιατί δεν μου αρέσει να διαβάζω βιβλία. Don't κάθε μέρα δεν κάνετε πράγματα που σας αρέσουν? Μπορεί να μην σας αρέσει να οδηγείτε με στην κίνηση. Wow, you got a lot of traffic here. έχετε και κίνηση εδώ, ε; I Χτές βρέθηκα σε ποτηλιάρισμα We Δεν πηγαίναμε πουθενά. Nobody Κανείς δεν πήγαινε πουθενά. Δεν είναι έτσι στο χωριό μου Δεν υπάρχει πίξιμο στο δικό Because μου το χωριό Γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι